Κύριε Λαφαζάνη, γεια σας. Καλημέρα σας. Ναι, κύριε Πρόεδρο, καλημέρα. Ορίστε, παρακαλώ. Ε, ήμουν στο δρόμο όταν άκουσα ότι είπατε πως εγώ και η κυρία Διώτη, αλλά αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου, ότι ήμουν παρών σε ένα επεισόδιο, το 50 δεν ξέρω τι ήτανε, δέρνανε κάτι αστυνομικούς διευθυντές και τα είπα. Είναι χονδροειδή ψέματα αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ δεν είμαι κανένα τέτοιο περιστατικό. Είχα πάει βεβαίω στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Τέτοια πράγματα εγώ δεν είδα. Είχα επαφέ με τον Θεράποντα Ιατρό, είχα επαφέ με τον διοικητή και τον Όσο ήσασταν εσείς, δηλαδή, δεν συνέβη, δεν έγινε νοσομοίου. καμία επίθεση. Μια στιγμή, το τον διοικητή και το υποδιοικητή του νοσοκομείου, με τον Θεράποντα Ιατρό, με τον διευθυντή της, του αντίστοιχου τμήματο του Γενικού Κρατικού που νοσηλεύεται. Ο, ο βαρύτατα τραυματισμένο. Είχα επαφέ με όλου του γιατρού, το προσωπικό. Συναντηθήκαμε, μιλήσαμε. Δεν μου είπαν ότι έγινε τίποτα τέτοιο. Κανένα δεν μου το ανέφερε. Σήμερα το πρωί άκουσα τον διευθυντή του νοσοκομείου να λέει για φραστικές αντεκλήσει ότι γίνανε και όχι ξυλοδαρμοί και τέτοια. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Και ξαφνικά ακούω από το σταθμό σα, τον συνάδελφό σα, κάποιο συνάδελφό σα είπε ότι εγώ ήμουν απαρόν και μάλιστα επιθυμητικά, δηλαδή ότι έβλεπατε να εξελίσσονται ξυλοδαρμοί κατά ε, αστυνομικού διευθυντή μάλιστα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Δεν Ό, ήσασταν ή... εκεί. Ότι εμείς ξέρουμε ότι ήταν δύο βουλευτέ, <συσχε> κύριε <συσχε> Λαφαζάνη <συσχε> και μάλιστα <συσχε> από άλλο σκέλος του ακροτηρίου έχω και ότι γιατί δεν λέω και το ονόματι και τα κρύβω λες και θέλω να κρύψω κανένα μυστικό. Δηλώνεται λοιπόν δημοσίω ότι δεν ήσασταν. Αυτό λέω, το δέχομαι και η Λαφαζάνη, ότι την όλα που ήσασταν εσείς δεν έγινε καμία, γιατί κινήθηκαν εναντίον του εισαγγελέως και, και του αστυνομικού Διευθυντού. αλλά όχι την όλα που ήσασταν εσείς εκεί. Αυτό διευκρινίζω. Άλλο το κινήθηκαν, δεν ξέρω αν τι έγινε και πότε έγινε αυτό το πράγμα που λέτε, ναι. αλλά δεν μου είπαν ότι έγινε καμία, καμία επίθεση Εντάξει. και εξυλοταρμόση. Το λέγανε οι άνθρωποι. Ε, έστω και εκ των υστέρων, κάτι θα μου λέγανε. Τώρα ότι εδώ έγιναν σοβαρά επεισόδια και τα λοιπά. Και ότι χτυπήθηκε κάποιο αστυνομικό. Δεν είπανε τίποτα τέτοιο. Και μάλιστα, το δέχομαι, ε, κύριε Λαβαζάνη. Σε διάφορα blogs δημοσιεύτηκαν mm. διάφορε τέτοιε ασκαιότητε. Και επικοινώνησα και με του αρμόδιου εκεί να δουν μήπω έγιναν επεισόδια πραγματικά και χτύπησε κανένα. Mm. Δεν, μήπως, δεν χτύπησε κανένα. Mm. Πραστικέ αντεκλήσει γιατί είναι σε τέτοιου είδου εντάσει. Οι οποίε υπάρχουν στα νοσοκομεία όταν έχουμε μάλιστα τέτοια επεισόδια και σας το... αλλά, με τα πολλά στρατιώτε. Σα ευχαριστώ κύριε Γραφόσον τρεβατί, αλλά μάλιστα περιπτώσει και σε αυτά εγώ δεν ήμουν απαρών. Αυτό ευχαριστώ <σοπονίη> πολύ, ευχαριστώ κατεγράφηση δημοσίωση. Ευχαριστώ. Ναι. <κολλή> ναι. <κολλή> ναι. Καλημέρα σα.